Γεια σου, καλλιά μου. Γεια σου, Γοτζερα. Τι κάνει. Καλά, εσύ, εσύ, εσύ σκέφτομαι εδώ. Μπράβο, καλά κάνει. Oh. Έτσι περνάει η μέρα. Πώ να περάσει η έλυνα Ήθελα τώρα να ρωτήσω αυτόν τον ελληνικό λαό. Γιατί γκρινιάζουν για τα πάντα. Λεφτά υπάρχουν. Μιζέρια, μιζέρια. Αυτό, μιζέρια. Τι Περιπολικά υπάρχουν. Περιπολικά, Α, υπάρχουν. Αυτοί Περιπολικά αυτοί... και λεφτά υπάρχουν. Ναι, αυτό το έχουμε Ναι, υπάρχει ένα λεξικό. Θέλω να πω ότι λύσει υπάρχουν. Αυτό είναι το βασικό. Στην πραγματική ρηξική σκέψη και να τα βλέπει τα πράγματα λίγο από την στην τη Δεν είναι. Η μιζέρια, αν δεν είχαμε τη μιζέρια, αυτό έχει ο Έλληνα. Αν δεν είχαμε τη μιζέρια, τι καλά. Υπάρ... Παπάδε υπάρχουν. Παπά... Λοιπόν, υπάρχουν άμα, Ναι, ναι, όλα υπάρχουν, ναι, ναι όλα. Ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή μας ζούμε σε ένα μαγικό μέρο. Δεν καταλαβαίνω Δεν, πραγματικά. δεν ζούμε όμω. Δε... Α όχι, ναι, ζούμε, ζούμε, ζούμε, ζούμε. Αν αυτό το λέμε ζωή ζούμε, ναι, ζούμε, αυτό είναι ζωή. Έχει Πρέπει να εγώ κάτι καλό πρωί -πρωί, Δεν λοιπόν. πειράζει, μόνο η άλλη σιγά. Γεια σου, Αποστολή μου. Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Εγώ ψηφίζω για την Ευρώπη, Αλέν τελών, Σοφία Λόρεν. Και εγώ ψηφίζω για την Ευρώπη μηνυμαστεί. και εγώ, Αλέν Τάλλον. <Dallon>. Α, μπράβο, μαζί θα ψηφίσουμε το ίδιο. Ό, όχι, όχι και εγώ, εγώ, με δίνεις, είμαι Άλαν, εντελών, εγώ είμαι Τάλλον. Είμαι Εσύ εσείς τελών, εγώ είμαι Αλέν Τάλλον. Και εγώ, Αλέν θα γίνω. Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνει, Αγόρι μου, καλά? καλά. Λοιπόν, αυτά που είπε ο Ζαχριάδης στο συνέδριο, δεν παρεξηγούνται οι χειριζέοι. Πολλέ φορέ ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα. Αυτή τη Γαλλική Επανάσταση. Το πρόβλημα είναι πολύ περισσότερο ο Μισοτάκη, ο οποίο πήρε το σπίτι του Βολτέρου, για να θυμάται τη Γαλλική Επανάσταση. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο, κατάλαβα, Είναι παλιέ χειριζέ που έχουν. Ναι, είναι κάτι παλαιορίζες που λέμε, αυτά τα, τα κολοκλωρίζια. Βιώνει κάτι από ξέρεις. Αυτά πρέπει πρέ να τα ξυλώσεις, αλλιώς γάμα το δέντρο. Αυτά τα κολοκλωρίζια. δεν είναι τίποτα τυχαίο. Α, ah, καλώστονα. Καλώς με, καλώς με, καλώς με. Καβλώστονα. Κα... Με. Δεν έχουμε θέμα. Να φέρω πω. Βγαίνει το γουρλό, το δρακουλτεκνό και ζητάει ότι mm. το ψήφο τη Ευρωπαϊκή. Όμω, μπερδεύε, μπερδέσε. Τρακουλετεκνό είναι το άλλο, το μικρό. Έτάξει μόλι συγχώρη. Ολικό και έδιε κατάει. Ναι, αλλά κατά. δεν θέλω να μπερδεύουμε τι ένιε. Ο μεγάλο περίπατο είμαι εγώ. <laughs> λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Βγαίνει αυτό ο παπάρα τέλο πάντων, και γυρνάει μια και λέει ότι να δώσει ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, να πάνε μπροστά, την Ελλάδα μέσω Ευρωβουλή και το ένα και το άλλο. Θα την ξανακάνουμε μπλε όλη την Ελλάδα στι ευρωεκλογέ τη 9η Ιουνίου. Κακέν, κακέν. Ζητάει αυτό που έχει καλύψει ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ελλάδα. Που αυτή τη στιγμή δικό του άτομο, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί και το άτομο έχει αξία, θα πρέπει να είναι μέσα μαζί με άλλου τόσου. Α, δεν ξέρουμε κάτι. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, συγκαλύπτει ένα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει. Οκ, okay, εντάξει, πάει στο διάλο δεν γίνεται αποδεκτό, αλλά πάμε παρακάτω. Αυτοί που θα πάνε να το ψηφίσουν και θα του δώσουν 20% και 30% παραπάνω. Και θα του το δώσουν γιατί υπάρχουν πολλά ζώα εκεί έξω που θα το κάνουν. Κάνοντά αυτό λοιπόν. Αυτοί μπορούν να σκεφτούν ότι γίνονται συνένοχοι Όχι. και καλύπτουν και αυτοί ακόμα και στην Ευρώπη, Όχι. Όχι, Όχι. είναι τόσο δύσκολο. Ναι. Ναι, mm -hmm. ωραία. Να το πω πιο σωστά, δεν του νοιάζει. Δεν του νοιάζει. Ωραία. Όχι, αναρωτιέμαι και εγώ δηλαδή. Τι κάνω τόσο καιρό και δεν νιώθω τόσο μαλάκα. Γιατί... Δεν χρειάζεται να κάνει δεν... κάτι ή αν νιώσει μαλάκα, βγαίνει και το. Εντάξει, υπάρχει και χειρότερο. Θα μου πει: Υπάρχουν κι αυτοί που ψηφίζουν άδονη. Σωστό. Αυτό. Σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ. Θα βγάλει και νέο ησύτηρη αυτό για εσύ. Έχει κόψει τόσα. Πιο παλιά ήταν υπουργό υγεία και βάλει 25 ευρώ. Τώρα τι θα κάνει. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ακρίβεια. Πρέπει να το καταλάβεις. Υπάρχει ακρίβεια. Αν χρειαστεί να πάει παραπάνω, θα πάει παραπάνω. Τέλος. Α, ωραία. Σ' άρεσε. Ε, ε, όχι, δεν μ' άρεσε. Ε, σ άρεσε, σ άρεσε. ε σ άρεσε, σ' άρεσε. Αυτή είναι η κατάσταση. Το τον κύριο εφοπλιστή θα μιλήσω λιγάκι που έχει βγει στον Dragons, και μιλάει τον κύριο βαφιά Όλα τα, τα βλέπεις βλέπω, όλα πολύ. τα βλέπεις Νέας γενιάς εφοπλιστής τώρα το είδα αυτό Να κάνει κάτι για τρία πράγματα Πρώτον, τα μέσα των πληρωμάτων Όχι τον καπεταναίο, εντάξει καλά πάει εκεί Τα μέσα των πληρωμάτων έχουν απαιτήσεις κόστος ΕΟΚ που είναι κόστος Ελλάδος Θεέ μου τι θα πούμε όχι, για τον Dragon's όχι, Den Μετά θα πούμε ποιοι βγήκαν υποψήφοι, ποιοι π Και λέει, βαπόρια στην Ιαπωνία, τι κάνει που μα βγάλει στο Δεν πάλι, τα παίρνουμε την Ιαπωνία, τα βαπόρια πάλι, τα, τα παίρνουμε την Περσία. Το βαπόρια απ βαπόρι απ βαπόρι από την Περσία. Το καλό το βαπόρι έρχεται από την Περσία. Το βαπόρια από την Περσία. πιάστηκε στην κόρη Το Πασιθέα το έπτυξε η Απωνία Το Πασιθέα έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Άσε με το τώρα. Εγώ πνήγη και πνίγηκαν όλοι. Μετά εγώ. Το Μαρκόνι δεν τον ακούει. Από την εποχή του Μάσερμαντ. Αν και ακούγανε και... το Μαρκόνι θα τον αλλιώ στο και... Dragon's Den. Και... Δεν ακούνε όμως Έλα γεια. Γεια σα, Βασίλη. Ακούω την εκπομπή μέσα στο YouTube Ωραία. και έχω να κάνω μια καταγγελία. Κάνε. Λοιπόν, κάθε φορά που πάει να πει ηχητικό του ΣΥΡΙΖΑ, πετάει το YouTube του Διαφημίσει. Να το. Οπότε, Τι διαφημίσει στην Ευρώπη, το... μα. Oh, διάφορα, ρε παιδί yeah. μου. Διαφημίσει αμυγό του YouTube που δεν με ενδιαφέρουν. Δεν έχω ιδέα. Και μέχρι όμω να πατήσει το παράβλεψη, το skit που λέμε στο χωριό μου, περνάνε 5 δευτερόλεπτα, αλλά χάνεται το τι λέει το ηχητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτό πώ ρυθμίζετε να σου πω. Πέρα από το adblock. Αυτό είναι το Syrizo Stop. Εσύ θε να ακούσει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Ε. Ναι, γιατί ένα ακροατή λέει από το Ρότερνταμ, Άμστερνταμ κάτι και είπε ο Θήμιο ότι τα περισσότερα ηγητικά που βάζεται είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι κατά τη Νέα Δημοκρατία που αυτή κυβερνάει. Οπότε μένω εγώ με κενό ενημέρωση. Σωστό, τι δεν τα έχει. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα <χει> στο YouTube το είναι το Syrizo Stop, Syrizo Stop και ο COVID <χει> τη δηλώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά είχαμε το κομμουνό Stop. Ε, τώρα είναι το, Α, το Syrizo Stop. Μάλιστα. Δεν μπορούμε <χει> να κάνουμε κάτι, θα χάσουμε λίγο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε. Έλα. Έτσι και αυτά. Αμαν. εδώ. Νορβηγό κουνούμαλο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα καλέ. Λοιπόν, Ωραία χώρα η ε... Νορβηγία. Ωραία χώρα. Νο... Του καλύτερου παιδεραστέ βγάζετε. Γάνετε και βγάζουν τώρα κάτι διαφημίσει. Ότι να ξέρετε νοσούνε τα παιδιά και πρέπει να τα προσέχουμε. Αυτό. Α ξαναπάμε στο YouTube παντού βγάζουμε διαφημίσει. Εντάξει, τα κλασικά σα ακούω χρόνια πάρα πολλά. Από το Sky, ιστορία. Τέλο πάντων, για τη... θέλω να πω που μα λέτε. Τώρα θα βάλω πάλι τα κράματα. Όσε φορέ έπρεπε τηλέφωνο και σε έλεγε Αποστελάκι, έσπαγα, ρε παιδί μου. Σαν να ακούγα τη γεια μου. Η μάνα του πατέρα μου, η γεια μου κομμουνίστρια, συντρόφισα, πάνω στο γράμο, έχει πολεμήσει, γνώρισε τον παππού μου εκεί πέρα, παντρεύτηκαν στο βουνό. Μόλι ακούω την μπάμπο, μου θυμίζει τη γεια μου. Σε πολλού. Σε πολλού, ναι. Και μόλι αυτό που έλεγε Αποστελάκι σε φιλό, μόλι έκλεινε. Τι να σου πω, λέει, μου σπαράζει την καρδιά. Αυτό για να το σπάσουμε και λίγο, όπω ο Άζω μέσα μου. Αυτό. Έλα, αποτολή! Έλα! Δηλα, Έλα, ρε, ο ναυτικό πολύ με την Πάμπορεφ. Λογικό. Λε, θέλω να φύλω μόνο τα συλληπιτήριά μου, θέλω να φύλω στην οικογένεια. Έτσι, να ζήσω, θα τη θυμούνται πάντα όπω ήταν. Έτσι, λαμπερή, α πούμε, από τη φωνή που γνωρίσαμε μόνο. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν ο πιο νορμάλ άνθρωπο που σε παίρνει τηλέφωνο. Από όλου εμά που παίρνουμε τηλέφωνο συχνά. Ήταν ο πιο νορμάλ, ο πιο λαμπερό άνθρωπο. Δεν ξέρω. Από δύο-τρει που μου έρχονται στο μυαλό τώρα προόχηρε, εσένα και κάτι άλλο, ναι, σίγουρα ήταν. Μα και εμένα βάζω μέσα. Δεν σε χάλασαι. Μα δεν σε καθόλου. Δεν για μπαίνει το κάφω την ο μυαλό. Εγώ λέω ότι ο πιο νορμάλ άνθρωπος που παίρνει από όλους τη λεφόρμα, ας πούμε, <χω> ήταν αυτή η γυναίκα, αυτή είναι καλά οι άνθρωποι της και να τη θυμούνται και να έχουνε πάντα γλυκιά ανάμνηση επακτή. Πού είσαι η Αποστολή, τι κάνουμε. Εδώ, εμεί το γνωστό μέρο. Το γνωστό μέρο, χαίρομαι. Λοιπόν, ε, ένα παράπονο θέλω να πω. Μέσα στον πολύ καιρό πριν. Του αυτό. Με πολύ αγάπη και τεστροφιλία, α πούμε. Βγαίνει ένα παλικάρι εκεί πέρα. Σε σένα που βγαίνει και κράζει, δε φίλε, γενικότερα. Έχει ωραίου σκοπού, καταλαβαίνω, αλλά λίγο στον delivery, α πούμε, ξέρω εγώ το χάνει. Έλεγε για τι φεμινίστρε και τι έβριζε και τι έλεγε καρδιόλε. Έλεγε, και... έλεγε και άλλα τέτοια πράγματα. Δεν έλεγε τι φεμινίστρε γενικώ. Τι έλεγε. Καταδείκνει την ιστερία γύρω από κάποια θέματα τέτοιου είδους Αυτό το λέει εσύ. <Και> θέλω να πω, και αυτό που είχα πει είναι το ότι λέω να προσέχουμε όταν πάμε και βάζουμε, ξέρω εγώ, το Κουκουέ ή το Ρουμπίκονα ή προοδευτικέ δυνάμει ή γενικότερα έτσι ιδεολογίε σωστέ και ωραίε, που είναι ανθρώπινε, δίπλα από μιζέρια και από λέξει οι οποίε είναι για άλλου ανθρώπου. Γιατί τα γεγονότα, αμέσω μετά, δείχνουν ότι ζούμε σε αυτό τον κόσμο που θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε τον άνθρωπο. Και όχι να βγαίνουμε και να κράζουμε και να μιλάμε και να λέμε οι φεμινίστε είναι καριόλε, είναι εκείνο είναι τ' άλλο. Τέλο πάντων, ακόμα κι α μη συμφωνούμε, Με τον φιλμισμό έτσι όπω έχει πλασταριστεί, αλλά προφανώ υπάρχουν άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή, όπω η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ανθρώπινη ύπαρξη, και να το δούμε έτσι. Και τέλο πάντων, πολύ ευγενικά, μια παρατήρηση, α πούμε, μην βγάζει δια τηλεφωνήματα, άμα μπορεί. Όχι να θυμώσει. Τι να κάνω, να αφήσεις... λογοκρίνω, δηλαδή, τι θε. Να σου πω κάτι λίγο, να γίνει μια παρατήρηση, δεν γίνεται να ακούμε συνέχεια τώρα, να βγαίνουν και να αναβρίζουν σεξιστικά, σεξιστικά, σεξιστικά τη στιγμή που υπάρχουν τόσε γυναικοκτονίε. Να μπορούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο, να προχωρήσουμε, ρε φίλε, τουλάχs τουλάχs του ανθρώπου είναι. Ελλάδα, λίγο, ξέρω εγώ, έχετε αναλάβει ένα χρέο χωρί να το έχετε πάρει πάνω σας επίτηδε, αλλά επιμορφώνεται κάθε μέρα ας πούμε, αυτή την κοινωνία. Εκεί α το συνεχίσουμε έτσι, α κρατήσουμε ένα επίπεδο ψηλά. Και δεν είμαι εγώ στο επίπεδο αυτό, εσεί σε αυτό το επίπεδο και θέλουμε να μπούμε σε αυτό το άρμα, να πηγαίνουμε μπροστά. Και έτσι είναι, να σου πω κάτι. Άμα ήταν έτσι, τότε θα πηγαίνετε και θα το ΣΥΡΙΖΑ, Τώρα έλεγε ο άλλο για το ΣΥΖΑ, ένας πούμε, ένα ακροατή. Τέλο πάντων, αυτό θέλω να σου πω. Να μείνουμε αληθινοί, αλλά να κρατάμε ένα επίπεδο. Δεν χρειάζεται να απομοιωνόμαστε και να γινόμαστε το ίδιο με του άλλου. <Τι> Πήγα σε μια μουσικολογική, α πούμε, έκανα ένα βιβλίο κτλ. ήταν μουσικολόγοι διάφοροι. Και μα είχε για έκπληξη στο τέλο ο άνθρωπο. Βρέθηκε μετά από καιρό στην αρχεία του. Ποιο έγραψε το εμβατήριο τη σημαία. Ποιο το έγραψε. Ποιο έγραψε αυτό που βάζετε. Τούρουρου του, του, του, του, του, του, του, του. Δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά επειδή είναι Κερκυρέος αυτός, πρόστιμο να έρθει τίποτα τρισέγγωνα τώρα και θα ζητάνε δικαιώματα. Να σε βράσω. Δεν θυμάσαι τίποτα. Τέλος πάντων. Σπύρος δεν ήταν πάντως. Αφού είναι Κερκυρέος δεν θα έρθανε Σπύρος. Γι' αυτό μου έχει κάτσει. Έλα μωρί κα***λα, σε αυτό το τελείωμα, ε. Περίπου, έχω ακόμα. Όχι, με αυτηριακώστη. Με τι κάνεις, μωρό μου. Έλα μαλά. Πρέπει να τοποθετηθώ. Oh. Να, τοποθετηθώ. Oh. να πω τοποθετηθώ. Ντέ και καλά, ντέ <laughs> και καλά. Γιατί δεν είμαι, Μαλάκκα. πούμε αυτά που λέω. Αν δεν μην τα βγάζει. Ναι, αλλά τα ακούω. Να... Τα όμω. Για, το... για το κοριτσάκι, μαλάκα Έχω βγάλει μια πρόταση. Το κακόμοιρο το κορίτσι έπεισε σε μια συστοιχία, σε μια συναστρία, σε μια σύμπτωση πουρδέλων φίλε. Πάνω. Τρία πουρδέλα φίλε. Τρία πουρδέλα μαζί. Μία ήταν η δική τρία η Πατσαβούρα που αντί να τη πιέλα μέσα, το άφησε να πήγει το κορίτσι δεύτερο. Ο μαλάκα, ο τηλεφωνητής, ο Μούγκανο που δεν μπορούσε να πατήσει και ο κουπιά. Και τρίτο το μπουρδέλο, ο φρουρό, φίλε, που στα αρχίδια του αυτό, γιατί αυτό έγινε. Αυτό ήταν στα αρχίδια του, Αλλά αυτό απο... έχει άλλε business εκεί πέρα. Ρε μαλάκα, αυτό στα αρχίδια το, εγώ εγώ λέω το ίδιο το σκηνικό και λέει στα αρχίδια μου που θα μου αποτάξουν, γιατί να αποτιμήσει. Αν δεν καμίθειτε, τι ήθελε αυτό το μπουρδέλο εκεί που μπορεί να μου πει, ρε μαλάκα. Τι ήθελε αυτό το αρχίδι εκεί που εγώ αν θα το στα πόδια με τη μία. Για να μην σου πω κεφάλι, άντε, στα πόδια με τη μία ρε πούστη. Να σκοτώ στην κοπέλα με το μαχαίρι, εκεί ήταν τρία μπουρδέλα. Τέλο, τι λέει. Τα πέσει. Έκλεισε ρε, μαλάκα. Όχι, oh, σακούω, ακούω, Εντάξει, ναι. Ah, ε, από την αρχή να... του τηλεφωνήματο λε για τρία μπουρδέλα. Δεν είπε κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Λοιπόν, άντε, καμίσο, δεν είχε έμπνευση, γεια. Λοιπόν, να σου πω και ένα τελευταίο. Κοιτάξει, και δεν με βγάλει. Μαλάκα θα έρθω κάτω και θα σε καμίσω. έχω ξαναπεί πολλέ φορέ, θα το κάνω. Όρο λόγια.